Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστιχη, κρυμμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Από το παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν οι φωνές κάτι εργατών που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. Και εκεί στο λαϊκό, το ταπεινό κρεβάτι, είχα το σώμα του έρωτος. Είχα τα χείλη, τα ειδονικά και ρόδινα τη Καρόδυνα μια τέτοιας μέθης Που και τώρα που γράφω Έπειτα από τόσα χρόνια Μες στο μονήρε σπίτι μου Με δόξανα